¿Na quien Cuando ya baila, me pone mal de la cabeza. Así me vuelve en su juego, me convierte en su presa. Décon a unido. Vamos, no Es una bruja traviesa. Décon a unido. Si digo que no quiero, ella se quiere. Te te te tente. Oh, ten ten ten ten Oh, ten Oh, Ήδη τα κόμματα κινούνται σε προεκλογικού ρυθμούς Ας γίνουν οι εκλογές ένα χρόνο από σήμερα όπω λένε Όμως βγαίνουν στα κανάλια και περιγράφουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα Και εδώ λοιπόν μας έδωσε μια περιγραφή τη επόμενη μέρα το όνειρό του είναι να κυβερνήσει ο ίδιος Όχι όμως ο ίδιος όπως είπε μετά Καπάκι στο δευτερόλεπτο Αλλά η ελληνική λύση Και πιανού δεν είναι όνειρο αυτό Ποιο λαός δεν θα ήθελε Να έχει τον Κυριάκο Βελόπουλο Τώρα που είναι και της μόδας όλα αυτά Και σε πλανητικό επίπεδο πρώτη Πρωθυπουργό από τον ένα Κυριάκο Να πάμε στον άλλο Κυριάκο Τον Βελόπουλο είναι το όνειρό του Έχει και αυτός ένα dream Όπως έλεγε και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Οπότε το ακούσαμε, το μοιραστήκαμε, έτσι ξεκινήσαμε για να πάει καλά η μέρα. Φεύγουμε από αυτόν τον πολιτικό χώρο, πάμε στον απέναντι, πολύ απέναντι. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο πρώην βουλευτή του, νυν πολιτευτής κάτω από την Μεσσινία μας έρχεται από την Καλαμάτα, ο Πέτρο Κωνσταντινέας που μιλάει για τα στενά του ακαθλιά. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι το κόμμα των πολιτών και όχι ε, ε, ε, ανθρώπων που περικλείονται στα, στα στενά κομματικά Está estená comática, estená, ella como una serpiente, me quiere tentar, me quiere tentar, ando como loco y no puedo parar. Está estená comática, estená, cuando ya me va no puedo bailar. Ya llevo varios días que no me porto mal y llega ella. Ay ay ay. está la victoria siempre. Cuando me dio un beso, yo ay ay ay. Tú viso por si todo lo que hay, me tiene volando, me tiene Στα στενά, στα στενά κομματικά στα στενά κομματικά στενά μέσα σε ένα κόμμα Πολύ ωραία το λέω εγώ συμφώνω είναι τα στενά κομματικά στενά μέσα σε ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι έξω από το κόμμα είναι ο κύριος Κωνσταντινέας όταν ήταν και βουλευτής μας είχε δώσει πολύ υλικό τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς Είναι φτιαγμένος για τέτοιε εκπομπέ, είναι φτιαγμένος για την ψυχολογία του ελληνικού λαού. Και κακό δεν έχει μπει στη Βουλή, ελπίζω να στι επόμενε εκλογέ να ξαναβάλει υποψηφιότητα και να τον έχουμε στη Βουλή που σημαίνει ότι θα μιλάει περισσότερο, θα μιλάει και για σοβαρά θέματα και από το ίδιο το βήμα τη βουλή έχει χαρίσει καλέ στιγμέ. Φανατικοί υποστηρικτές του είμαστε εμεί εδώ. Φεύγουμε από τα στενά κομματικά στενά και πάμε στα έξω στενά. Στο εξωτερικό, αυτή τη στιγμή βρίσκονται τρει Υπουργέ μα. Τέσσερις, μεταξύ αυτών είναι και ο Άδωνη, στην Αμερική. Έχουν πάει για δουλειέ, για να φέρουν επενδύσει, να έρθουν εδώ η ανάπτυξη. Εκεί είναι και κάτι συνέδρια που γίνονται και βρίσκονται μεταξύ του οι δικοί μα υπουργοί με του Αμερικανού, του επενδυτέ. Ό,τι καλύτερο δηλαδή στον πλανήτη, ένα Αμερικανό επενδυτή, ένα επενδυτή γενικότερα, πόσο μάλλον Αμερικάνου. Ο Άδωνη, σήμερα το πρωί που βγήκε μαύρα χαράματα στο Open από την Αμερική, μα είπε τι ακριβώ του λένε οι επενδυτέ. Το Capitaling Forum στο οποίο έφταμε με τον κ. Σταϊκούρα, τον κ. Παθανάση, τον κ. Τσακλόγλου ε, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να πω ότι απέπνε από όλου του επενδυτέ μια καταπληκτική εμπιστοσύνη για την Ελλάδα. Ε, ε, βαρέθηκα να ακούω από επενδυτές ξένους έβγε για την πρόοδο της χώρας αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. τεντε, τεντε, τεντε, τεντε, Βαρέθηκα να ακούω από επενδυτές σε ξένους Έβγε Βαρέθηκα να ακούω από επενδυτές σε ξένους Έβγε για την πρόοδο της χώρας Τα τελευταία δυόμιση χρόνια Όλοι, όλοι οι επενδυτές οι ξένοι Αλλά και όλοι οι ξένοι Όλο ο πλανήτη έχει να πει μόνο καλά λόγια για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα τα τελευταία 2,5 κοντά τρία χρόνια. Τόσο πολύ που βαριούνται οι υπουργοί να το ακούνε. Δεν υπάρχει χειρότερο να πηγαίνει τόσο καλά, να πηγαίνει τόσο άριστα και να έχει του άλλου να στο υπενθυμίζουν συνέχεια και να σου λένε πόσο καλά πάτε εκεί στην Ελλάδα. Βαρέθηκε να τα ακούει από του ξένου. δια άποψη δεν έχουμε εμεί που είμαστε εμεί μέσα εδώ, που ζούμε, οι ντόπιοι, οι ηθαγενεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία η άποψη των ηθαγενών. Σημασία έχει τη λένε οι ξένοι επενδυτέ και τη λένε τα κανάλια των ηθαγενών. Όλα τα υπόλοιπα δεν μα αφορούν ω απόψει. Πάει πολύ καλά αυτό. Θα έρθει κουρασμένο πίσω. Θα φέρει και από εκεί εκατομμύρια φαντάζομαι. Είχε φέρει και από την Αραβία που είχε πάει πριν λίγε μέρε. Οπότε πάνε καλά τα πράγματα. Μα λένε και καλά λόγια σε βαθμό να το βαριέται ο ίδιο ο Υπουργό. Και γι' αυτό εδώ στο εσωτερικό, στου ηθαγενεί, υπάρχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπο, ο κύριο Οικονόμου, ο οποίο λέει αλήθειε και μόνο αλήθειε. Να τα βάλουμε σε σειρά ένα ένα. Όταν απ' όλα δεν υπάρχει αμβολία, που εμείς δεν νοιαζόμαστε για τον κόσμο, αλλά νοιαζόμαστε για τρεις, πέντε, δέκα, δεν είναι παραπάνω, που πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους και τις καταθέσεις τους. Oh, -te. -te, -te, -te. oh, -te. Ο για 3-5 δέκα, δεν είναι παραπάνω, που πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους και τις καταθέσεις τους. Ten -te, ten -te, ten -te. Μα πού είναι το αυτό. Δεν υπάρχει κανένα φυσικό ανέλγε το αντίθετο. Θα είχαμε εκπλαγεί. Εδώ είναι απολύτω φυσιολογικό. Το περιμένει να ακούσει. Αυτό ακριβώ που είπε ο κύριο Οικόνο: Ότι νοιάζονται για 3-5-10. Ναι, να το διευκρινίσει όμω, να ξέρουμε τι ακριβώ. Κάπου εκεί του προσδιορίζουμε και εμεί. Αυτοί που περνάνε πάρα, πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο, που τα εισοδήματά του είναι όσων των υπολείπων, όσο τα εισοδήματα όλων των υπολείπων σε αυτόν τον τόπο. Ε, το είπε σωστά. Δεν είναι καθόλου αφύσικο. Είναι αυτό που πρέπει να γίνεται. Αυτό που γίνεται σε τέτοια συστήματα. Αυτό που κάνει και αυτή εδώ η κυβέρνηση. Έρχεται όμω ο, ο ΣΥΡΙΖΑ και συνέδριο. Αύριο ξεκινάει το συνέδριο. Θα αναφερθούμε σε αυτό σε λίγο. Στη Βουλή λοιπόν εκεί είναι ο Τσακαλώτο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Ο οποίο Τσακαλώτο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι τον ημερών του κόπηκε το ΕΚΑΣ. Ήταν μια ακροσαριστερή κίνηση. Επιβεβλημένη γιατί μα είχαν εκβιάσει οι Ευρωπαίοι. που πήγαμε εμεί να τους εκβιάσουμε, αλλά τελικά μας εκβίασαν και μας έβαλαν να κάνουν ό,τι ακτοικάς. Αλλά τώρα όμως τσακαλότος έρχεται με νέες προτάσεις. Και αρχίζω με την ακρίβεια. Πρέπει όλοι και όλες να σφίξουμε τη ζώνη μας. <ΣΣ2> πρέπει να γίνουνε περικοπές κοινωνικές. <ΣΣ2> και εδώ είμαστε να κάνουμε τις κοινωνικέ περικοπές, γιατί όλοι μαζί πρέπει να σφίξουμε τη ζώνη. <ΣΣ2> <ΣΣ γιατί όλοι μαζί πρέπει να σφίξουμε ten -te, ten -te, ten -te, τη ζώνη Μοντάζνε σιγά μην κάνετε έτσι σίριζε βγήκατε από τα ρούχα σας είναι δυνατόν να έχει πει ο τσακαλώτος να σφίξουμε τη ζώνη Α, το έκανε όμως όταν ήταν υπουργό. τώρα δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια έχουμε τελειώσει από όλα αυτά δεν υπάρχει ίχνος Σε αυτόν τον τόπο, από τον Αύγουστο του 2018, βγήκαμε. Οπότε το φτιάξαμε εμεί να φαίνεται κάπω έτσι. Αλλά μάλλον θα πέσει μέσα το Μοντάζ, γιατί δεν ξέρω ποιο θα είναι η κυβέρνηση η επόμενη. Επειδή έχουν δοθεί πολλά, όπω λένε και οι θεσμοί, έχουν μοιραστεί πολλά στον ελληνικό λαό λόγω πανδημία, λόγω κρίσεων πετρελαϊκών, ενεργειακών, ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, αυτά κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτούν. Οπότε η ζώνη και το σφίξιμο θα μα απασχολήσει. Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ο ένας μιστός, Ο ένας μιστός. Η γενική πώς μπορεί να είναι του ενού μισθού μάλλον μας λέει πάλι ο σύντροφο. είμαστε πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα επειδή έρχεται το συνέδριο αύριο, ο σύντροφο Πέτρος Κωνσταντινέας. Και αυτή την καραμέλα που λένε ότι το ίδιο γίνεται λόγω πολέμου στην Ευρώπη, αυτά είναι, συγγνώμη για την έκφραση, θα το πω λαϊκά, κολοκύθια τούμπανα. Στα χίλια λίτρα το μήνα είναι μια επιβάρηση ε, νου, χ, παραπάνω και από ένα νου μισθού. Ο, τε, τε. Νου μισθού. Νου μισθού. Τε, τε, τε, τε, τε. Και... και... Ε, βάζω τον, το, τον κόδωνα του, του κινδύνου Και να ξέρετε κάτι Του χρόνου θα έχουμε υποσιτική χρήση Του χρόνου θα έχουμε υποστητική χρήση Εγρίφους μιλάει ο Γέροντας Έβαλε και τον κόδωνα Όλα μαζί του ενομιστού μισθού Ωραία είναι αυτά Ξαναλέμε τον το πάμε πάρα πολύ Του Κωνσταντινέα Τι είπε τώρα εδώ στο τέλος Ότι θα έχουμε του χρόνου υποστητική χρήση Δεν είπε αυτό Άλλο είπε Εμείς το βάλαμε να λέει, τώρα θα ακούσουμε το αμοντάριστο πώς ακριβώς το είπε, εννοεί σε ό,τι θα ακούσετε επεσυτιστική κρίση. Και να ξέρετε κάτι, του χρόνο θα έχουμε επεσυτιστική κρίση. Oh, Χρίση τεντέ, Να ξέρετε, η κομβική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι κομβική για την επόμενη 15 ετία. Δεν θέλω να γίνω ομάτι κακό. Ούτε υπάρχουν μαγικά ραβδιά Γι' αυτό ζητάμε εκλογέ. Να βγει ο ναι, να γίνουν εκλογέ και να γίνει κοστανέ οργό πεδία. Αυτό είναι το σωστό να ή όχι. Να γίνει την εμπορίου, ανάπτυξη για να αντιμετωπίσει την υποσητική χρήση ή κρίση. Ανάλογα. Ή και οικονομικών για τον ενού μισθό. Εν πάση περιπτώσει, να αξιοποιηθεί, θέλω να πω και υπουργικά, να μην είναι ένα απλό βουλευτή. Αύριο αρχίζει το συνέδριο. Φαντάζομαι οι συνεδροί γι' αυτό τα βάζουμε και τα μεταδίδουμε όλα αυτά. Και τον Τζακαλώτο που είπα αυτά που είπε. Αν και δεν τον πολυπάται γιατί απέναντι στον πρόεδρο. Αλλά και τον Κωνσταντινέα, που νομίζω είναι με τον πρόεδρο. Ε, να τον εκλέξετε στις ε, κομβικές ε, θέσεις διότι πρέπει το κόμμα να προχωρήσει με τα άξια στελέχη όλα αυτά αύριο από αύριο που ξεκινάει το συνέδριο Στην εποχή που ζούμε δεν χωρούν βεβαιότητες. παρά μόνο μία Η αλήθεια βρίσκεται στους σεξ πίστως yeah, yeah. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή Κάνουν σε... Πιλωτές. Να δημιουργήσουμε το πιο δημοκρατικό κόμμα σε όλη την Ευρώπη. Μαλώνιζε, μαλώνιζε. Να αλλάξουμε πρώτα εμεί για να πετύχουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Ο Ισού Κριστό, Νικάη, είπε σαν μουσικόφη. Δεν θέλουμε ένα κόμμα αξιωματούχου, αλλά ένα κόμμα των μελών. Δικαίωμα στη μαλακία έχουμε όλοι. Ένα κόμμα που θα κυβερνήσει για το λαό, με το λαό. Πι, -πι -λα μου, εσύ, αγόριτο. Για να φέρουμε και πάλι τη δημοκρατία στην εξουσία. Ποιο έρχεται, ε? σε αυτό το προσκλητήριο, α μην κανεί. Απ τα χέρια. Δεν θέλουμε μαζί μας μόνο όσου δεν έχουν ενστάσεις και διαφωνίε όσα κάνουμε. Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε. Σκάσε. Σκάσε. Σκάσε. Θέλουμε μαζί μα κάθε σκεπτόμενο και δημοκρατικό πολίτη. Είναι πανηλήθιοι όλο εδώ μέσα. Αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά. Κάβλα. Αυτού που βλέπουν τον κόσμο αλλιώ. Κάβλα. Του τους επαναστάτες Κάναμε επανάσταση! Και σε εμάς θέλετε τίποτα! Τους αγωνιστές, τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης Ελάτε να προχωρήσουμε όλοι μαζί Για περάστε, για περάστε! Αγοράστε και ταυμάστε! Το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία Ελάτε να γίνετε εσείς το κόμμα της νέας εποχής Γίνε εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, πάρε την Ελλάδα στα χέρια σου αύριο. Γιατί αυτοί που έχουν όραμα για έναν καλύτερο κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Μπορείτε να κουπανάτε την ήλιο κάτω την Αυτό ακριβώ. Φαντάζομαι αυτά θα πει και αύριο στην έναρκτηρια ομιλία και στην τελική την κυρία και πότε είναι. αυτό με το όραμα είναι πάρα πολύ ωραίο να έχει όραμα, να έχει όμω ωραίο όραμα και να το εφαρμόζεις όταν σου δοθεί η ευκαιρία η εκλογική και η κυβερνητική να εφαρμόζεις το όραμά σου όπως ακριβώς έγινε τα προηγούμενα χρόνια είχαν ένα όραμα και ήρθαν και εφάρμοσαν το όραμα του Σαμαρά το ίδιο όραμα που είχε και ο Σαμαράς μνημόνιο δηλαδή κανονικά Και με τον νόμο γιατί εκβιάστηκαν και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Τα συνέδρια γενικώ είναι πολύ ωραία στα κόμματα γιατί δημιουργούν συναισθήματα, να, όπως όπω αυτό που ακούσαμε τώρα. Αλλά όλα τα συνέδρια, σε όλα τα κόμματα, σε όλα τα μέλη των κομμάτων. Θα ακούσουμε ένα παλιό μέλο, μάλλον θα ακούσουμε ένα μέλο κόμματο που δεν είναι και αντιπρόεδρο, τι συγκίνηση είχε νιώσει για ένα παλιό συνέδριο. Χθε είχαμε ένα εκπληκτικά επιτυχημένο συνέδριο. Το κόμμα μα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν πάει απλώ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Σα παρακαλώ, σα παρακαλώ. Να λείπουν τα βεγγαλικά και Εκτός, Εκτό εάν δεν θέλετε να συνεχίσω. Χθε έκανε μία ομιλία ο πρόεδρο που αν την παίζατε ολόκληρη στο Μέγκα 20 λεπτά θα πέναμε 50% την περσμένη εικολογέ. Κλέγαμε όλοι με δάκρυα. Ήταν νεαριστούργημα. Ρίξε μου μία σφαλιά, δυνατή. Γιατί έρχεγε. Γιατί μα. Κλέγαμε όλοι με δάκρυα. Ήταν νεαριστούργημα. Κλέημα. Και νομίζω ότι ετοιμάζεται να καταπλήξουμε έτσι περαιτέρω στις εθνικέ εκλογέ. Για το Λάου μιλάει και για τον Καρατζαφέρη. Είναι από εκείνο το συνέδριο. Κάντε όμω την εικόνα να μιλάει ο Καρατζαφέρη. Πώ το χάσαμε αυτό τότε, Μάλλον δεν υπήρχε κάμερα. Να μιλάει ο Καρατζαφέρης και να είναι από κάτω ο Άδωνη, ο Πλεύρη, ο Βορίδη, ο Βελόπουλο και να κλαίνε όλοι μαζί από την πόσο ωραία ομιλία, πόσο συγκινητική ομιλία θα είχε κάνει ο. Γι' αυτό λέω: Τα συνέδρια προσφέρουν συναισθήματα, ενώνουν του ανθρώπου, δημιουργούν εντάσεις, αφήνουν το στίγμα πάνω στον κάθε άνθρωπο, τον σημαδεύουν. Όπω εδώ τον Άδων Γεωργιάδη που έκλεγε σε εκείνο το ωραίο συνέδριο, ενώ με τη Νέα Δημοκρατία δεν κλαίει. Δεν είπε από ένα συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία μίλησε ο πρόεδρο μα και κλαίγαμε όλοι από κάτω, έστω από τα γέλια. Προσφέρεται γι' αυτό. Ούτε γι' αυτό τίποτα απολύτω. Έρχεται Πάσχα και βλέπω κάθε πρωί που βλέπω τις πρωινέ εκπομπές και λίγο στα τα, τα αδελτία έχουν ρεπορτάζ, τα κλασικά πασχαλινά ρεπορτάζ για το πασχαλινό τραπέζι, ό,τι πιο βαρετό ή για το, την Καθαρή Δευτέρα για το Σαρακοστιανό τραπέζι για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι στάνταρ πλάνα στην αγορά ή στην Ψαραγορά την Καθαρή Δευτέρα στην Κραταγορά τώρα να κάνουν εκεί δηλώσεις με τους ανθρώπους που πάνε να Είναι λίγο τι επιμένε οι τιμέ φέτο. Κανάρνι για να ψηθεί θέλει κανένα 100 το 150 γιατί έχει 10, 11, 12. Μπορεί να πάει και 15 ευρώ το κιλό. Οπότε 10 κιλά, 150 ευρώ τα ψήνει, τα κες, κανονικά για να φά για μια μέρα. Ενώ λοιπόν βλέπω διάφορα τέτοια είναι και οι κρεατάμποροι που μιλάνε, είναι οι κρεοπόλε εκεί κάνουν και αστεία. Είναι τα κλασικά που βλέπουμε κάθε χρόνο. Και μου ήρθε στο νου σήμερα το πρωί παλιέ εποχέ. Πάλι που είναι ο Τέρεν Κουίκ δημοσιογράφος και βγαίνει στους δρόμους, τιμόσαστε πριν γίνει βουλευτής, υπουργό. ήταν δημοσιογράφος που έκανε μια εκπομπή, πήγαινε στα κατσικάκια. Είχε πάει σε μια στάνη λοιπόν η μέρες του Πάσχα και είχε δίπλα του κάτι μικρά κατσικάκια, που ήταν πολύ παιχνιδιάρικα, μικρά-μικρά σχεδόν μωρά τα κατσικάκια, και λίγησε η καρδιά του βλέποντας αυτά τα κατσικάκια θα τον ακούσουμε εδώ τώρα πόσο όμορφα ένιωθε ε, έριξε τη φωνή το πως μιλάμε σαν ένα μωρό πως μιλάμε σαν σκυλάκι δεν μιλάμε κανονικά την κάνουμε τη φωνή πιο μορουδίσθηκε πιο μπεμπέ δεν ξέρω τι και κάπου εκεί κάνει μια ανατροπή ο δημοσιογράφος γιατί καλά τα χάδια και οι χαργεντισμοί με το κατσικάκι αλλά του ήρθε ότι είναι και μέρο του Πάσχα Εδώ πίσω εδώ πίσω τι βλέπω και αυτά και για και και Έλα και τα κατσικάκια και και και και κάμερα και εδώ εδώ και και μου, και μου Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά Καλά, καλά, καλά, καλά Chigolina, Chigolina ma. Ахmata yakamna kore. Avto posa pai to kilo. Ахmata yakamna kore. Avto posa pai to kilo. Yo que soy un niño bonito me quiere tentar, me quiere tentar. Yo que soy un niño bonito me You know, you know, all, me ta, me ta. Αχ ματάκια μου, ωραία Αυτό πως θα πάει το κιλό Τα ματάκια του, η ψυχουλίνα του Αλλά έπρεπε να σφαχτεί αυτό που είχε δίπλα του εκεί Και ο νους του δημοσιογράφου είναι κατευθείαν στην τιμή Γιατί πρέπει ο κόσμο εκεί να δει Και να ξέρει να εκτιμήσει, να κάνει τα κουμάντα Το πορτοφόλι του για το περίφημο Πασχαλινό τραπέζι Στέλνει εδώ ο μήνυμα ο Νίκος, Σιριζέος προφανώς Λέει ναι παιδιά, ίδιο του κουκουέ. η λογική του 5% κρίμα για την ιστορία για τους αγωνιστές αυτού του κόμματος κρίμα εγώ μίλησα δεν είμαι ούτε αγωνιστής του κόμματος ούτε ιστορία αγωνιστική έχω εγώ εγώ σου μίλησα εδώ ελληνοφρένεια δεν είπαμε σε καμία περίπτωση ήταν ίδιο το μνημόνιο Σαμαρά και Τσίπρα είναι άλλο το μνημόνιο Σαμαρά άλλο το μνημόνιο Τσίπρα χειρότερο δηλαδή από τον Άταν το ίδιο Απλά ο Τσίπρας δεν ανέρεσε καμία από τους, κα, κανένα από τους κανόνες ή τις διατάξεις του προηγούμενου και του προπροηγούμενου μνημονίου. Γιατί και αυτά μας τα είχαν πει προεκλογικά αν θυμάσαι. Ενοχλεί το ότι μπαίνουν στο ίδιο κάδρο. Ήταν τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο. Η μία του Πασόκ στην αρχή, βεβαίω μετά του Πικραμένου, μετά του Σαμαρά και μετά του Τσίπρα. Ιστορία είναι αυτό, πραγματικότητα είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Διαχειρίστηκαν και φέρανε μνημόνιο. Οι τρίτοι δεν μα είχαν πει ότι δεν θα φέρανε μνημόνιο και εκλεγήκανε για να μην φέρνουν μνημόνιο, να μην γίνουν σαν του άλλου. Αλλά έγιναν σαν του άλλου φέρανοντα το μνημόνιο. Λογικό ο εκνευρισμό, είτε τα λέει το κουκουέ, τα λέω εγώ, είτε τα λέω οποιοδήποτε, αλλά αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτό που αλλάζει είναι το εξή: ανακοίνωσε ο Πλεύρη νωρίτερα τα μέτρα, πετάμε τι μάσκε, πετάμε τα πιστοποιητικά, γιούρια όλοι, τελείω η πανδημία, δεν μα απασχολεί καν, έρχονται τουρίστε. Προβαίνουμε στην ανακοίνωση του οδικού χάρτη αποκλιμάκωση των μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19. Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτώου έρεται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους κλειστούς και ανοιχτούς. <Ρωσε> <Ρωσε> Έλα, οπα, οπα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που υπήρχε και υποχρέωση διενέργειας τεστ, δεν θα χρειάζεται να διενεργείται. Παραμένει υποχρεωτικότητα χρήση μάσκας για τους εσωτερικούς χώρους. Από 1η Ιουνίου θα αρθεί η υποχρεωτικότητα... 동σε, 동σε, 동σε, 동σε, 동σε. Wow. ενώ από 1η Μαΐου έως 31 8ου, επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100% και έρεται κάθε μετρικός περιορισμός. Άμαν, αμαν, αμαν, αμαν, αμαν. Μετά από δύο χρόνια θα λάβουν χώρα όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις και θα γιορτάσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα κανονικά τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Χριστός Ανέστη, Jesus Ράιζον, Χριστός Ανέστη. Έλα τσίκι τσίκι τσίκι το χατσίκι. να καούν τα καρμουνά. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. <Καλίου> Χριστός Ανέστη Να σκάμε οι Όλα λοιπόν θα γίνουν Πετάμε τις μάσκες Θα πάμε να τις πατήσουμε στο σύνταγμα Που είχαν κάνει διαδηλωτέ πότε ήταν στη, στην πρώτη φάση στη, Στην πρώτη καραντίνα Δεν θυμάμαι, στη δεύτερη, στην 80η, Που πατούσανε κάτω τους μάσκες, ήταν και με, τις, τις μάσκες Τις μάσκες, ήταν και μια κυρία Και πολύ συμπαθητική Καλοκαίρι ήταν νομίζω, που χοροπηδούσε πάνω από μια μάσκα και χώρι να ένα μαλλί. Αν είχε μπει στην πρίζα το χέρι τη, κάπω έτσι. Για λοιπόν, τα καίμε όλα αυτά, γι' αυτό γλεντάμε εμεί εδώ. Τα πετάμε όλα. Έρχονται οι τουρίστε, δεν υπάρχει πανδημία. Καταργούνται όλα. Θα την ξαναπιάσουμε από Σεπτέμβριο να μετρηθούμε και πόσοι θα είμαστε. Όλα αυτά είναι πολύ φυσιολογικά. Πολύ ωραία, όπω λέει και ο κύριο Οικόνο, ο εκπρόσωπος, εκπρόσωπο. Είναι απολύτω φυσιολογικό, δεν υπάρχει τίποτα φυσικό αυτό. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα. Α, κυρίακος. Να σας κοιτάξω στα μάτια. Και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να είσω τους Έλληνες. Θέλω να είσω τους Έλληνες. Μα πού είναι το αφύσικο σε αυτό; Όλοι μαζί, σκρατουμένοι και όχι διχασμένοι. Μα πού είναι το αφύσικο σε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε και σε αυτό απολύτως κανένα αφύσικο. Είναι όλα φυσιολογικά, καλά κάνουν και τα λένε ή τους βάζουμε εμείς να τα, τα λένε και καλά... Κάνει και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναρωτιέται που είναι το αφυσικό. 2, 11 10, αφύσικο. 80. 80. Σα περιμένει μέσα. Πολύ μεγάλη χαρά. Το mail του σταθμού είναι radiopapaki Αν θέλετε να στείλετε κάτι, το βλέπω εγώ εδώ τώρα. Ο Χρήστο Μυρίδη ρυθμίζει τον ήχο. στο ελληνοφρένια.net.gr το site του ομίλου ελληνοφρένια. Μα ακούτε τώρα live μετά οιχογραφημένοι. Στο YouTube μα βρίσκεται στο ελληνοφρένια Official. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διαφημίσει.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 τίποτα, δεν υπάρχει ειδικά περίπτωση το ξέρω. Λοιπόν, ξυκνάτε, άντε, αυξήσεις θέλετε, πάρτε Και δώσαμε και 13 ευρώ συγγνώμη στον καθένα για βενζίνη επίδομα, έτσι λοιπόν, Αυτά είναι χαρτζηλίκη, ρε Χαρτζηλίκη, σε χαρτζηλίκη, ορίστε Οι αυξήσεις είναι αυτέ που βιώνουμε τώρα, ωραία θέλεις 200 ευρώ αντί για 50 πριν Και ξέρει τι, αυτές που φαίνεται αυξήσι, η μιζέρια Δεν είναι αύξηση. μην το βλέπεις δηλαδή σαχαρά, σαν χα Ζωή, μην βλέπεις το βλέπεις έτσι. Αναβάθμιση το... σου κάνει. Αύξηση με το μετοχικού κεφαλαίου σου κάνει στη ζωή σου. Ορίστε. Μια... Και γκρινιάζετε. Κάντε παιδιά για να έχετε πεντητές περισσότερους. Κάτι. Μια ερώτηση ακόμα. Α βεβαίως. Πώς φερνάτε στις ελεύθερες Πολύ καλά πάει. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Και δεν έχω ανάγκη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 Ο <σίλω> Έγινε πρωθυπουργό. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτεί κιόλα. Δεν λέω <σίλω> για τον Ζελένσκι, λέω για τον άλλον. Που λέει ότι. Ο άλλο τον το, το παραπλάνησαν <σίλω> με τέχνη, <σίλω> υποκριτική <σίλω> και πάλι, πάλι ηθοποιή. Ορίστε. <σίλω> Καλά έκανε <είχα σίλω> το Υπουργείο <σίλω> Πολιτισμού <σίλω> και είχε γαμίσει όλη την τέχνη, <σίλω> <σίλω> όλο τον πολιτισμό. <σίλω> <σίλω> <σίλω> Οι ηθοποιοί προηδεύουν τι κυβερνήσει. Εμεί σου! Μπράβο, μα του βγάλετε στο ελληνικό κοινοβούλιο για να πούν την Έλληνε φασίστε. Δηλαδή τι να νιώσουμε εμεί υπερηφάγε εδώ, δηλαδή δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό που όλα τα κανάλια. το λένε ότι είναι Έλληνα και το τονίζουνε. Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Α, τα κανάλια βλέπεις Α, ε, τότε δεν βλέπω κανάλια. Ακούω, εσά ακούω, ακούω. Ραδιόφωνο ακούω. Δεν <σχεδιά> βλέπω κανάλια. Από εσά ενημερώνομαι. Σώθηκε. <σχεδιά>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 Από τα κανάλια. Η που είναι τα σας. Γεια, Γεια σα! Ήθελα να κάνω ένα παράπονο. Μένα παραπώνω. Μένα Να σε καλησπέρισω. Κάτσε ένα παράπονο. Δεν βαριέσαι. Μένα Μένα Πικρό. Είναι δυνατόν να είναι τόσο καιρό στην Ουκρανία και να μην έχει πει ακόμα την ατάκα που την κεφαλή κλείνε. Δεν το έχω πει. Όχι. Αποκλείεται. Βρέσε, παρακαλώ, μια και το. Ε, Θα το πω. Πλά, Ναι, αυτό. Αν και συνήθω αυτά είμαι η Μανούλα. Δηλαδή το έχω στο μου. χαθεί ατάκα η καλή. Γι' αυτό πήρα να Βάλτε στο πρόγραμμα, σε παρακαλώ. Βεβαίω. Πάντε. Γεια και χαρά. Καλό μεσημέρι. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα. Ωραία. Αυτό του κυβερνητικό εκπροσώπου που χθε το ακούμε. Ε, ταιριάζει απόλυτα, γι' αυτό το ακούμε. Έρχεται και μεγάλη εβδομάδα που είναι μια εβδομάδα εσωτερική ανασκόπηση. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν θα προλάβουν να την κάνουν την εσωτερική ανασκόπηση. Αλλά γενικώ όλε αυτέ οι μεγάλε γιορτέ του πένθου βοηθάνε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Διάβασα πριν το μήνυμα ενό ακροατή του Νίκου, τον είπα και στη φαντάζομαι είναι. Ε, δεν έχει σημασία αυτό βεβαίω. Και είπα ότι διακρίνουν έναν εκνευρισμό. Και μου απαντάει με δεύτερο μήνυμα, κανένα εκνευρισμό. Λέει ο Νίκο, σα ακούω και σα ακολουθώ χρόνια, αλλά πολλά πράγματα από τα μνημόνια του Σαμάρα και του Βενιζέλου, όπω παραδείγματο χάρη τον υποκατότατο μισθό και άλλε διατάξει για την εργασία, ο Τσίπρας τα άλλαξε. Τι να κάνουμε τώρα, απλά να το λέμε. Ναι, το άλλαξε αυτό. Καλά, ο υποκατότατος ήταν μια ισχρή διάταξη στα δύο πρώτα μνημόνια. Παγκόσμια πρωτοτυπία, πώς να το πούμε. Αυτό άλλαξε. Αλλάξαν και κανένα δυο μικρά. Όλα τα υπόλοιπα δεν αλλάξανε όμω. Και τι δεν άλλαξε, ότι. Όχι μόνο δεν άλλαξανε. Δεν άλλαξε τίποτα από τα προηγούμενα μνημόνια Μπήκανε και καινούργια, προσθέθηκαν και καινούργια Το ΕΚΑΣ που ανέφερα που είναι πολύ σημαντικό που τόκοψε, Μια κυβέρνηση που δήλωνε και αριστερή. Και ήταν πολύ σημαντικό βοήθημα για τους ανθρώπους Το καταλαβαίνει ο καθένας Για 99 χρόνια, επί Τσίπρα έγινε αυτό Μπήκανε στο, για προσπόληση διάφοροι οργανισμοί Και μια εκχώρηση γενικότερα της δημόσια περιουσίας για 99 χρόνια Δεν επανήλθαν τα δώρα που είχαν κοπεί, τα λοιπά Μόνο ένα επίδομα που δίνει του συνταξιούχους έτσι όπω δίνεται, από του δημοσίου και από του άλλου υπαλλήλου δεν ήρθαν τα δώρα. Το ελληνικό, θυμάμαι τον Τζίπρα να λέει: Δεν θα κάνουμε εμεί καζινοκαπιταλισμό, έτσι έλεγε, και θα δοθεί ω πάρκο. Το ξεκίνησε ή το προχώρησε ή δεν το σταμάτησε καθόλου. Την επένδυση, συγγνώμη, του ελληνικού με το καζίνο πρώτη μούρη το προχώρησαν οι κυβερνήσει του ΣΥΡΙΖΑ. Τα 14 αεροδρόμια αυτή η κομμωδία που λέγανε Σιριζέοι φίλε Νίκο, σύντροφε, ακροατή ότι δεν θα δοθούν στη Φραπόρτ όπως ο Σαμαράς τα είχε σχεδιάσει και τα έκαναν ακριβώ ίδια, δώσαν τα 14 αεροδρόμια και μετά λέγανε με... προβλέπεται από το μνημόνιο Τάδε, ενώ σκίζαν τα ημάτια τους ότι δεν θα δοθούν, άσπρο μαύρο θέλω να πω, λέγανε άσπρο και κάνουν το ακριβώ. Αντίθετο, και μια σειρά άλλα που όλοι τα ξέραμε. Ο νόμο Κατρούγκαλου. Είναι και οι αιτίε για τι οποίε έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν απολύτω λογικό να χάσει, γιατί τον έβγαλε ο κόσμο για να μην διαχειριστεί μνημόνια και να μην φέρει μνημόνια. Αν ήταν να φέρει μνημόνια, βγάζει του καλύτερου που μπορούν να διαχειριστούν μνημόνιο. Ενώ την Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, αυτά τα κόμματα που μέχρι τότε ξέραν είχαν και το know-how. Συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη κυρίω. Όταν παίζεις με την ατζέντα του άλλου, ο κόσμος μετά παίξει και βγάζει τον άλλον, γιατί είναι ο κανονικός. Είτε πρόκειται για ακροδεξιά, είτε πρόκειται για μνημονιακές κυβερνήσεις, είτε, είτε, είτε. Ή έχει τη δική σου ατζέντα από την αρχή ως το τέλος, πας συγκρούεσαι μαζί με το λαό και κάνεις πράγματα, ή γίνεσαι σαν του άλλου. κανονικά. Και στα λόγια λες αυτά που είναι να πεις με πολύ αγάπη. Κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Επειδή ακού καθημερινά εκπομπή, ξέρει ότι προ τα εκεί είναι τα βέλη. Αλλά τώρα λόγω συνεδρίου θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στα πάνω, θα μα αποσχολήσει και εμά εδώ. Θα έχουμε ομιλίε, θα έχουμε δηλώσει, θα έχουμε τραγούδια, φαντάζομαι, σχετικά επαναστατικά. Οπότε δεν μπορούμε να γλιτώσουμε κι εμεί από αυτά. Ε, και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τι ακριβώ έγινε 4-4,5 χρόνια. Και πάντα έχουμε ω μόνιμο, μόνιμο στόχο στα βέλη μα την υποκρισία, την κοροϊδία. τις πάτες και όλα αυτά. Τώρα η κυρία Κεραμέως, να αναφερθούμε στην από εδώ πλευρά, η κυρία Κεραμέως είναι σε εκπομπή και μιλάει για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα στις τάξεις. Ε, κύριε Παδημητήριο, πρώτα απ' όλα θα έλεγα το εξή. Θα έλεγα ότι συνολικά θα πρέπει να δούμε το Λύκειο και στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο, ρόλο του Λυκείου εν γέννη. Την Παπαγαλία αυτό... ενισχύουμε, κύριε Υπουργέ μου. Την με ενισχύω. όλο το σεβασμό. Να σα πω, αυτό είναι άλλη ιστορία, θα σα πω γιατί. Την Γι αυτό... Παπαγαλία ενισχύουμε. χρόνια τώρα. Είχα μάθει το βιβλίο τη ιστορία απ' έξω. Εκατερίνη Λέτε, πλέον τα παιδιά μα θα καλούνται να πολύ πιο βιωματικά να δουν το μάθημα. Παράδειγμα: δεν αντί δει, λοιπόν δεν να ματάμε. μαθαίνεις τι έκανε ο Βενιζέλο 1928, να μαθαίνει απ' έξω, θα καλούνται οι μαθητέ να γράψουν ένα λόγο ή μια ομιλία, σαν να είναι η ίδια ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Να γράψουν ένα λόγο ή μια ομιλία σαν να είναι οι ίδιοι ο Ελευθέρος Βενιζέλος να μπουν δηλαδή στο ρόλο του ιστορικού προσώπου και με αυτόν τον τρόπο να αφομοιώσουν με πολύ πιο κριτικό και βιωματικό τρόπο τα ιστορικά γεγονότα. Να είσαι μέσα στο κοντέινερ και να κάνει ότι είσαι ο Βενιζέλο. Να είσαι σε αυτό το λύκειο στη Νέα Φιλαδέλφια που είχε πλημμυρίσει με τη βροχή και βάζαν τα θρανία οι καθηγητέ. να μην πνιγούν τα παιδιά, Θρανίο θρανίο να βγουν απέναντι και να λε ο ελευθέρειο Βενιζέλος Και καλά στο Βενιζέλο, λε μου ελευθέρειο Βενιζέλο. Μου θυμίζει κάτι ταινίε που δείχνουν κάτι τρελοκομία έτσι τα αποκαλούσαν τα ψυχιατρικά ιδρύματα. Και έμπαινε μέσα ο Κωνσταντάρα και ήταν ένας, Ένα Και ήταν και ένα γιατρό που επίση ήταν τρελό και το έπαιζε γιατρό και του εξέταζε όλους Έτσι λοιπόν, εδώ τα παιδιά θα κάνουν τον Βενιζέλο. Στον Κολοκοτρόνι, όταν μπήκε στην Τριπολιτσά. Πώ ακριβώ θα τον κάνει το παιδί, Τι βιωματικό, γιατί έσφαξε εκεί όποιον υπήρχε. Όπω έχει γράψει τα απομνημονεύματα, το άλλο δεν πατούσε στο χώμα, πατούσε σε πτώματα. Αλλά δεν τα μαθαίνουμε αυτά στην ιστορία, γιατί δεν πρέπει να μαθαίνουμε ακριβώ τι έχει γίνει, αλλά όπω το φτιάξαν στην πορεία. Και στην κατοχή το Τζολάκογλου πώ θα τον κάνει και ποιος μαθητής θα δεχτεί να κάνει το ολογοθετόπουλο το Τζολάκογλου και το ράλι τους τρεις προδότες δοσύλλογους πρωθυπουργούς. Ευτυχώς αυτά δεν τα κάνουμε στο ελληνικό σχολείο για να μην έχουμε θέματα ωραία αυτά τα βιωματικά αλλά φαντάζομαι θα γίνει και μια σχετική κωμωδία μέσα στο μάθημα. Το Βελόπουλο οι μαθητέ του μέλλοντο. Πώ ακριβώ θα τον κάνουν! Και είχα μια ανακοίνωση ευχάριστη για μένα. Ήταν μια δικαίωση χθες, η χθεσινή του Πρωθυπουργού. Ε, για, επομπήσε... για τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο. Α, ότι... γιατί του Δηλαδή, μέχρι πριν τρει μήνε δεν πίστευε κανεί <σχ> στα πετρέλαια. κανείς, ούτε, ούτε ο ίδιο Πρωθυπουργό. Χαίρομαι που έρχεται στην γραμμή της ελληνική λύση όπω και στους διεκνείτε. Χαίρομαι που η ελληνική λύση πολιτικά πλέον, όχι τρία βέβαια, δικαιώνεται. Διότι είναι μερικά πράγματα που ω τα έχει Είμαστε το μόνο κόμμα που είπε πράγματα που βγήκαν σήμερα. Εδώ, διαμαρτίζεται γιατί τον αντιγράφει ο άλλο Κυριάκο, ο Μητσοτάκη Ο Βελόπουλο, σήμερα το πρωί από την ΕΡΤ. Ένα ακροατή για αυτά που λέγον πριν για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έσκυζε μόνο η όπω είπα εγώ, αλλά και μυμόνια. Όχι, αυτά τα ο Σαμαρά. Θυμάσαι μια ομιλία στο σύνταγμα πλήκτα ασκίζω μέρα, μέρα, όρα, όρα, δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο, τίποτα πολύ του έφερε και δεύτερο μνημόνιο. εκεί που θα έφθανε και αυτό μνημόνιο και κατηγορούσε τον Γιώργο Παπανδρέου, που είχε φέρει το πρώτο μνημόν γιατί δεν είχε ψηφίσει σαμαρά στο πρώτο μνημόνιο. Αλλά ο Τσίπρα δεν είχε πει ότι θα σκίσουμε μνημόνια. Είχε πει δεν θα φέρουμε ούτε μία στο εκατομμύριο, θα είναι τ' μεσημέρι. Για σκίσιμο, νομίζω, δεν είχε μιλήσει. Και μιλήσει, είχε αξιοποιήσει και χρησιμοποιήσει όλα τα άλλα ρήματα για το τι ακριβώ θα κάνει το μνημόνιο. Τι ψηφίζει ο Γιώργο Παπαδάκη, τι θα ψήφιζε αν ήταν στο Παρίσι αυτέ τι μέρε. Ο Μακρόν, για να το επικαιροποιήσουμε λιγάκι, είδατε τι έπαθε και τι κινδυνεύει να πάθει. Εγώ απέφχομαι να το πάθει. Εγώ αν στην Γαλλία, Μακρόν θα ψήφιζα τώρα. Τη δεύτερη Κυριακή, ανεξάρτητα από το τι είχα ψηφίσει την πρώτη. Έτσι. Γιατί η ψήφο είναι μυστική. Αλλά φανερά λέω και ότι τη δεύτερη. Και την, πρώτη, και την πρώτη Μακρόν θα ψηφίζατε, γιατί όταν είναι υποψήφιο ένα φίλο. Ελλάδας... Είναι ο κύριο Οικονόμου αυτό που του λέει ότι και την πρώτη Κυριακή θα ψήφιζε Μακρόν. Είναι ο κύριο Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, εδώ με κριτήρια φιλία. Κουμπαριά, συγγένεια. Είναι πρόεδρο τη Γαλλία, μια μεγάλη χώρα με τεράστια συμφέροντα. Αυτά καθορίζουν, δεν είναι φίλος της Ελλάδας. Βλέπει ότι με την Ελλάδα τα συμφέροντά τους σε αυτή τη φάση ταυτίζονται, ταιριάζουν. Μπορεί από εδώ να οικονομήσει οι εταιρείε του δεν ξέρω τι, παρέχοντας βεβαίως αεροπλάνα ή δεν ξέρω τι άλλο. Μπελαρά, φρεγάτες, ή Μπελχάρα που της έλεγε ο Τσίπρας. Οπότε έτσι κρίνονται όλα αυτά, όχι με φιλίες, με συμφέροντα καθαρά και πιο έτσι άγρια σε πολλέ περιπτώσεις. Λάος τώρα μέρος δεύτερο. Προσπαθώ να σε ξεχάσω Δεν <Den> ξεχνιέσαι όμως εσύ Δεν ξεχνιέσαι Δηλαδή είναι αυτό που λέμε οι <σ�ιλικά> Και έναν εξίτηλη, δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέσαι, δεν ξεχνιέσαι. Γεια σου, μα, μα, μαλά. Δεν ξεχνιέσαι, δεν ξεχνιέσαι. Προλογίζοντας, θέλω να πεις στο μαντάντα τα Ταρήφα ότι όπου θέλει μπορώ να έρθω εκεί πέρα να το κεράσω ένα λουκάλικο με φλέβε. Άπα, και... Το επίπεδό σου είναι όπω περίμενα να είναι. Ενώ, ενώ, ενώ του Σιριτζέου, το επίπεδο που τον έχει εκεί το γραφικό και σου λέει 5-10 βαταγγίε. 10... Παιδιά, μη μου αλώνετε. Πάχ τα ίδια μνημόνια έχετε ψηφίσει. Είναι κρίμα. Παρακάτω, έλα, κάτω, είναι κρίμα. Είναι κρίμα παιδιά, συγγνώμη, ε. τα ίδια νομοσχέδια εκτρώματα του Χατζηδάκη έχετε ψηφίσει Μήμαν, είναι... είναι αδέρχια τώρα Ακριβώς Δεν θα κάτσω να ασχοληθεί ενώ... Τροπή θα δικάσε, θα ξαχνάμε, θα δικάσε, θα συνεχί... Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να τσακώνεστε Δεν μπορείς και να, και να και ρίξεις την μπάλα χαμηλά Ο παππούς Του Σόλτ, του Γερμανού καγκελάριου που επανεξοπλίζει Γερμανία, ήταν mm. στρατηγό των ΕΣΕΣ και σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε εκεί πάνω στην Ουκρανία από του κακού το κο, στρατό έτσι, Για να ξέρουμε και λίγο ιστορία. Mm. Λοιπόν, και επίση ο Μπάιτεν είπε ότι ο Πούτιν. Είναι εγκληματία πολέμου. Ο Μπάιντεν. Το είπε ο Μπάιντεν. Πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Αμερικανός ε... πρόεδρος να πει εγκληματία πολέμου. Κάποιον άλλον, οποιονδήποτε. Έλατε. Έλατε. Πού είναι. Πού είναι ο Πούτιν. Ποιο τον λέει όμως Αλλά το λέει ο Μπάιντεν. Δηλαδή ο ε, να βγει και ο Πούτιν να πει για τον Biden. Να ο... στα μούτρα σου. Ο τον του έξι άλλο, το Βελιγράδι. Τώρα τι ήταν το Βελιγράδι, σε παρακαλώ. με Όμως. το Βελιγράδι είναι και αυτή δεν είναι αλόφρηστη, δεν είναι σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη απομακρυσμένη που έλεγε και έτσι λίγο πόσο μα Ναι, το... Oh, το ναι, ναι, ναι Λοιπόν, δεν είναι κάπου εκεί Είναι και αυτό έτσι με στην Ευρώπη νομίζω Είναι και αυτό παιδιά έτσι ε, Τώρα τα έχουμε ξετιλήσει όλα Το Βελιγράδι, Ευρώπη, έλα σε παρακαλώ τώρα ξεφτύλα Εντάξει Συγγνώμη, να πάρω μια γεωγραφία Είμαστε εμείς Ευρώπη, είναι και το Βελιγράδι Έλα σε παρακαλώ Πάρα να πάρω γεωγραφία να διαβάσω Para kaló, πολύ. kaló poli. Para kaló, para για Mi me πολύ. trelo. Para poli. Γιατί με βλέπετε να κλείνω να πονώ και να γελώ και να γελώ. Έλα Αποστολή, τι παρακαλείς Να σ' ακούσω, να μιλήσουμε, σε θέλω Ο, γλυ, Γλυκέ μου και εγώ σε θέλω Από Σάμο, από Σάμο, τα νέα από Σάμμο oh. Ένα σχόλιο για την Τώρα Μπακογιάννη Το εμείς, όταν στείλαμε τους φαντάρους μας να πολεμήσουν το 40 αυτή.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 Παρακαλώ πολύ όσου του υπεύθυνου να μην χτίσουν κάτι όμορφο, να μην χτίσουν κάτι ωραίο δίπλα στη θάλασσα. Γιατί έχει πέσει το βουνό, έχει πέσει το βουνό για να καταλάβει κι εσύ. Να χτίσουν κάτι τσιμεντένιο, ψηλό, άσχημο, με σίδερα να βγαίνουν αγόρια. Δηλαδή από χρειάζεται πάνω. να το ζητήσει αυτό. Πείτε με, θα ε, γίνει ε, κάτι ε, άλλο. Ζητάω, γιατί έχουν κάποια παραδείγματα. Εκεί στα κοντακέικα κάνουν έναν τείχο άσχημο. Ε, στο άλλο, στο χωριό, κάνουν ένα τείχο άσχημο. Θέλουμε όλη η διαδρομή αυτή, η μαγευτική διαδρομή να είναι άσχημη. Άσχη. Μην αγχώνεσά. Άσχημη θα την κάνουν. Μην χτίσουν κάτι όμορφο. Βρε, μην αγχώνεσαι, σου λέω. Άσχημη θα, παρα... θα γίνει. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. Καλά, το πολιτιστικό κέντρο να μην το ανοίξουν, να μην έχει κανένα παιδάκι να πει ένα ποίημα. Δεν θα το ανοίξουν κανένα... το πολιτιστικό κέντρο. Μην σε αγχώνει. Δεν θα γίνει κάτι όμορφο ποτέ. Από την εκπομπή σα θέλω να σιγουρευτώ ότι θα δοθεί σε ιδιώτη όπω έχουν προγραμματίσει και όπω ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να μην ανησυχούμε ότι μην θα δεν θα γίνει κάτι άλλο. Δεν θα έχει κέρδο η Μην αγχώνεσαι. Το, το πούλμαν πάνω από την τζάμπου, να μην το πάρουνε, να μείνει εκεί ένα σκουπίδι, ένα θερόνο σκουπίδι. Τώρα. Τα χρειαζόμαστε αυτά. Είναι, είναι η βάση του πολιτισμού, του τοπικού πολιτισμού, αλλά και... Η από ό,τι βλέπω μας... το Υπουργείο Πολιτισμού τα σκουπίδια, ναι, είναι η βάση. Τι ζόρι τραβάσεις εσύ τώρα. Ναι, όχι, τα θέλουμε. Τα αυτά θα, θέλουμε, θα τα, έχετε. Τα θα θέλετε, θα τα θα... Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Φιλιά από Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Θάνο Μικρούτσικο. Έτσι κι αλλιώ είχαμε προγραμματίσει να βάλουμε ένα τραγούδι. Μου στέλνει όμω μήνυμα εδώ η Λιγερή που μα ακούει από μικρή ακροάτρια και λέει: Σαν σήμερα το καλησπέρα. Σαν σήμερα μου λέει: Το 1947 γεννήθηκε ο Θάνο Μικρούτσικο. Σαν σήμερα πριν 10 χρόνια άκουσα από την εκπομπή σα τη δίκοπη ζωή. Ήταν λίγο πριν το Πάσχα. Εγώ έδινα πανελίνε με τα όσα συνεπάγεται αυτό. Το τραγούδι Ήμνο, όπω λέει η Λιγερή, Με συνοδεύει ακόμα και θα συνεχιστεί σε όλη μου τη ζωή. Ευχαριστώ τον Θάνο Μικρούτσκο που το έγραψε, τον Γιώργο Μεράτζα που το τραγούδησε, γράφει Ολιγερή, τον Μάνο Ελευθερίου που το έγραψε, ευχαριστώ και την Ελληνοφρένια που μου το έμαθε. Φιλιά και δύο, θα τα δώσω στον Αποστόλ. Ευχαριστούμε, Ολιγερή, που μα παρακολουθεί και με τον τρόπο μα είμαστε και εμεί στην πορεία σου αυτών των πολύ σημαντικών χρόνων, έτσι και αλλιώ, από τα 18 και μετά. Δεν έχουμε βάλει τη δικόπη ζωή σήμερα, κάτι άλλο. ti за Φτιάχνοντας τα ρουχά σου, η μαϊμού, εκτός από τη μάνα σου, κανείς δεν σε δυνάται σε τούτο τρομαχτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα Μάται η Σαλονίκη πριν δέκα χρόνια μεθυσμένη Μαρία μου είπες αγαπώ Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσά βγει στο μανίκι Μάταια ψάχνει στο στρατή ήταν Αντωνοπούλου και Χρήστος Τιβέος, και βεβαίως Θάνος Μικρούτσικος στο τέλος έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα τρίτο μέρος του λαού κολλάει στο μακαζίνο τα υπόλοιπα αύριο για σας είπε ο Καλαμούκης ότι θα φάει αρνί με 15 ευρώ το κιλό ο Καλαμούκης στο κεφάλι, θα φάει αρνί κάθε αρνί έχει ένα ενότιο ένα σκουλαρίκι, τα αρνιά αυτά είναι πανκ 15 Εσύ... ευρώ πήγε το κιλό θα πάει, θα πάει έτσι Εκεί τα, τα βουλγάρικα και αυτά δεν κάνουν δουλειά πια. Δεν έχει σημασία, ρε. Και το βουλγάρικο να είναι πάλι 15 θα το πληρώσεις Ισχύ, αφού θα έχει σφραγίδα ελληνική. Λοιπόν, άκου τώρα να δεν σα φέρνει να το φάσου το αρνεί πια. Πιο πολύ σα φέρνει να κάνει έρωτα. Λοιπόν, το Μάιο του 19, πριν φύγει ο Αλέξιο Τσίπρα, Στο αγόρι μου έδωσε σε συγγενικό μου πρόσωπο 450, 13 που κοροϊδεύατε. Τώρα θα πάρει 200 το συγγενικό πρόσωπο. Έτσι. Ορίστε, Εάν, να είναι κάποια πολίτη... ζώα δεν μα πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν! Ευτυχώ και τα ζώα. Όχι, όχι. Μπορεί να είναι η πολιτική όπω λέτε εσεί ίδια, αλλά δεν είναι ακριβώ η ίδια. Όχι, όχι. Είναι περίπου η ίδια όμω. Περίπου ίδια όμως. Περίπου. Αλλά εντάξει, να λέμε και, και τα καλά, να λέμε και τα καλά. Το, το 450. Δεν με θα το διαφωνήσω. Αμά με τη μιζέρια σα. Το 450 με το 200 έχει μεγάλη διαφορά. Για ποιο λόγο τώρα. Εντάξει, λοιπόν, άκου τώρα α, άλλο. Κι άλλο. Επειδή έχω πελάτη και δεν μπορώ να βρίσω τον εαυτό μου, πέρυσι το καλοκαίρι. Μπορώ να σε βρίσω αφήσω... εγώ. Μπράβο, πέσει ότι Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. αλλά δεν μπορώ να έχω πελάτη. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Πέριστο καλοκαίρι, εγώ πέσω πέσω. Ο Μαλάκας. Μπράβο, ασχολιόμουν με την Καρολάιν και τον Πάμπη αντί να πάω να παίξω στο χρηματιστήριο ΒΕΗ και τώρα να είμαι οικονομημένο. Κατάλαβε, εγώ πτε ο Ηλήθιος. Μαλάκας, συγγνώμη, ο Μαλάκας. Ρίχτε άλλο ένα και κλείσω. Γεια σου Μαλάκα, γεια σου μα, που λέει και ο γεια σου, μα. <Και>, για σου μα, μα, Ευχαριστώ, γεια. Yeah. Yeah. <laughs> Έλα μάλα μου, έλα, Πού είσαι, τι κάνουμε, ακόμα στην παράσταση ερχόμαστε, δεν μας κρεβάζουνε καμπανάκια, να σου πω, βρε νούμερο, βρε. τελευταία παράσταση, το λέω, τελευταία παράσταση τη σεζόν τώρα, το Σάββατο αυτό, Σταυρός Α. του Νότου, ζήτω το πένθος, τρίτη δόση, τρίτη και τελευταία, ναι μάνα μου τα ξέρω αλλά, αλλά, αλλά, τι αλλά, ας το τίποτα, Α, ο μαλακισμός στο 92 βαθμό, λοιπόν, ε, διαβάζω ε, μετά τις εκλογές στις βαρικές, ότι όλοι είναι αντιμετωπ Δημοκρατία, έχει συσπηρωθεί με τον Μακρόν. Και τι θα είναι με τη Λεπέν, τι σχέση έχει με την ακροδεξιά Λεπέν η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να... πέρα από το βορρίδη που έχει το χέρι στην τσέπη κάλο από το τραπέζι και λίγο Μάχο. σκυρτάει το φερμουάρ, πέρα από και... το βορίδι τον Άδωνη, τον Πλεύρη και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 Όλοι είναι κουμπάρι με δεν μπορεί. Ε, ναι, ναι, Ο Βορύδη ήταν από τότε ταγμένο. Άσο το Βορύδη. Ο Βορύδη ήταν από το πατέρα. Με, με, με, με, με το τσεκούρι, με το τσεκούρι εκεί, το mm. διπλό πέλεκι. Mm. Λοιπόν, mm. αλλά χρόνια τώρα σου ξαναπεί ότι η Νουδούλα για λόγου του ευνόητου και ψηφοθυρικού δεν πρόκειται ποτέ να κόψει την ακροδεξιά ουρά τη. Και για όλου αυτού τώρα που θα φάνε τα κακάλα μου το Πάσια λόγω ακρίβεια, α ανοίξουν στο ίντερνετ όσοι ξέρουν ή όσοι θέλουν τα παιδιά. Να δούνε τι χρώμα είχε στι τελευταίε εκλογέ ο χάρτη τη Ελλάδο. Και α, και ου, και ου, ου, το ου, στο ου. Και, α, και ου, ου, ου.